Το περιοδικό, το Πουλάκι Τσίου Παίξε και διασκέδεσαι με τον Τσίου και την παρέα του Δώρο, συντή το Πουλάκι Τσίου Η DVD με καραόκε και την φοβερή χορογραφία του Περιοδικό, το Πουλάκι Τσίου Μην το χάσεις